στους που πιστεύετε ότι η Κοινωνία κολλάει τον Υιό. Είστε σοβαροί, ρε! Θα κολλήσετε Υιό το σώμα και το αίμα του Χριστού, ρε! Ποια πίστη σας! που πήγαιναν τότε του στους λεπρούς, ο παπά και τους κοινωνούς σε κόλλησε λεπρά! Τι είναι αυτά, ρε. Πείτε και να στεναχωριέμαι Λαμόγια! Πουλημένοι! Όταν θα δείτε τους μετανάστες να, να γιορτάζουν το Ραμαζάνι τους τότε να δω που θα είστε Μουσική Τι θα πείτε στον Χριστό ότι εγώ έκανα σπίτι και έκανα μόκο? Ζώα! Αυτό το τελευταίο το έλεγα και εγώ χτες, ότι αν πάτε στον Άγιο Πέτρο, ναι. τι θα πείτε ε, για τους, ε, τους ιερείς αυτούς που σπάσανε την ε, καραντίνα και κοινωνούσαν ή τον Μητροπολίτη στην Κέρκυρα που έκανε τα δικά του. Και στο κουκάκι ο άλλος, ναι. Ναι, γι' αυτό ότι θα λένε ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι και στον Άγιο Πέτρος που τα ελέγχει όλα αυτά. Προ, προ, προ, δε. Λένε, ναι, να μπράβο, δω... μπράβο ναι, εσύ πέρα από εδώ ή πα σε πιο παράδεισο από τον παράδεισο που θα πάει ο απλό Μητροπολίτη. Α πούμε. Εγώ τα έλεγα έτσι όπω τα έλεγα, αλλά από εκεί ότι η κυρία εδώ που στο YouTube φτιάχνει τα βιντεό τη, τα λέει και αυτή η συμπολίτησά μα. Υπάρχει επικοινωνία με τον ναι, Θεό κατευθείαν. Θέλω να πω, δίνει 4G κάποια εταιρεία. 5, 5, 5, 5G. 5G είναι αυτό. Ναι, 5G. 5G, νομίζω. Δίνουνε. Ναι. Ναι. Προφανώ. Κάποια gigabyte παραπάνω, σου τρώει κάτι παραπάνω γιατί είναι πιο μακριά. Υπάρχουν επικοινωνίε πολλέ. Ο oh. καθένα επικοινωνεί με όποιον θέλει και όπω θέλει. Τώρα θα σε βάλουμε και ελεγκτέ. Όχι, oh, okay, δεν λέω. Ah. Αυτή είναι η ίδια που είχε κάνει το πρώτο βιντεάκι. Αυτή Δεν, ξαφιά, ξέρω. δεν, δεν έχει σημασία. Ah. Ξέρετε, δεν έχει σημασία αν είναι ψεύτικα αυτά. Αν είναι αληθινά. Σημασία και ότι θα μπορούσε να είναι μια από αυτέ που γνωρίζουμε. Μια φίλη μα. Μια γνωστή μα. Εγώ στον κύκλο μου τελείω δεν έχω. Δεν είμαι σίγουρο. Κι όμω. έχει σήμερα. Σήμερα άλλε ζαβέ στον κύκλο Καλλιτέχνε. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Mm. Ο κύκλος του είναι καλλιτέχνες, δεν υπάρχει. <laughs> ναι. Με στην απόγνωση και τα διέξοδα θέματα είναι... Υποκείμενα νοσήματα όλοι οι φίλοι του κανονικά όμω. Μην αρχίσω. Μην ένοξω το στόμα μου. Θα ε, το το καλέσω τον πνευματικό κόσμο να μιλήσει για να μπενώσουμε. Μην το κάνει. Εδώ κορονοίου. Το σηκωμοδεί πώ είναι να την αντέξουμε. Είπαμε πέρα. Είναι πει με χειριάκοδή. Καλά, τα διαγγελματα. Είναι πέμπτη σήμερα. Είναι πέμπτη, είναι η ελληνοφαλή τη ευρώση. Σα πέρα να το κάνουμε πέμπτη γιατί αύριο είναι ειδικού σκοπούει εκπομπή. Θα είναι τετράτητε, αλλά θα μοιάζει απέμπτη. Το έχει ο ίδιο Pase, το γράφει το μακαλιά. Διαβάστε το μακαλιά, αλλά διαβάζετε την αυριανή το ποια. Είναι η άλλη που γράφει. Δεν θυμάμαι. Η δημοκρατία. Και αύριο θα είναι Πέμπτη, αλλά θα μοιάζει σαν Παρασκευή, μεγάλη. Mm. Οπότε τα φέραμε μια μέρα πίσω. Αύριο γιατί θα μοιάζει Μεγάλη Παρασκευή. Ε, η εκπομπή, με το... την ακούσει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Νόμιζα ότι επειδή θα κλείσει το σούπερ μάρκετ πιο νωρί. Όχι, όχι. Θα ανοίξει πιο αργά. <laughs> αργά. Τύπο χαρδελιά χθε. Μεγάλη Παρασκευή, αύριο είναι Πέμπτη. Με ναι, αυτό λέω, μου πω τη ρίθηκε αυτό. Χάθηκε. Μα θα μοιάζει Μεγάλη Παρασκευή, είπα να μην θα πάω αργά στο σούπερ μάρκετ. Το ήρ σωστό και αυτό. Πάω στο περιμάρχη κάνω λίγο τα γόνατα και παίρνω μια εικόνα μαζί Σεράδεις. αυτό με τις εκκλησίες είναι ένα τεράστιο θέμα. Το δεν, ιδέες, γενικώς, δεν υπάρχουν και ιδέε, γενικώ καταλαβα. Δεν υπάρχουν προτάσει. Α πούμε, η εκκλησία απαγορεύεται. Το σούπερ μάρκετ επιτρέπεται. Γιατί να μην γίνει περιφράδιο επιταφή στο σπουπε μάρκετ. Τι βλακίε. Δεν θα μπορούσε χαζομάρες, να γίνει. Χαζομάρες. Για τους πιστούς. Και του πιστού, και ω πιστοί με χαρτάκι. Κάτω από αυτό το πλαίσιο μπορεί να πει δεκαετία τέτοιο τύπου. Το καρότσι, να τον τύσουμε μετά αυτά. Όχι, μου φαίνεται λίγο και να πάρει. Τα έχει έτοιμα μεταξύ του καρότι, το έχει έτοιμο. Το σκέφτηκα τώρα. όλα αυτό με τι εκκλησία είναι λίγο ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, παράγοντα φέτος το Πάσχα. Είναι, πιστεύει δεν πιστεύει κανεί. Έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει, έχουμε γεννηθεί σε ένα τόπο. Είναι μέσα στο DNA να γιορτάζεται το Πάσχα με συγκεκριμένου τρόπου, να ακού την καμπάνα, να ακού τι ψαλμοδίε, τα δυναμητάκια. Όλα αυτά έχουν φύγει φέτο. Και πέρναγα από μια εκκλησία τη Λιούπολη προχθέ, την Αγία Μαρίνα, και έχουν βάλει και κορδέλα σε όλο. Είναι μια, μια μακρόστινη της εκκλησία. Βελουδίνη. Και στο προάβλιο, όχι, ρε, αστυνομία. Oh. Ο Δημοσιλίουπολη. Κράξει. Και στο προαύριο και είναι σαν να είναι μπράβο. Σαν να έχει γίνει. Έγκλημα. Η εικόνα είναι κάπω παράξενη. Δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, τόσα μη φυσιολογικά βλέπουμε κάθε μέρα. Ε, Βλέπει και αυτό και λε. Αυτό που είπε ο Χαρδαλιά χτε για κλειστά τα νεκροταφεία τη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι θέμα μεγάλο. Ε, είναι θέμα. Αλλά βέβαια. Είναι δεν μεγάλο και εντάξει, δεν είναι παράλογο. Γιατί, σε όλο αυτό. Όχι, δεν είναι παράλογο. Προφανώ το καταλαβαίνουμε. Και με, με, λογικό και έχουμε κάνει και προσπάθεια και είμαστε καλά και. και, και. Αλλά όμω. Είναι, είναι τέτοιο το μέγεθος του γεγονότος που δεν το συνειδητοποιείς και βλέπεις αυτά τα μικρά και λες ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Είναι ναι, ένα, λίγο κάπως είναι η, ένα η, θέμα. η κατάσταση. Τώρα γιατί μας έβαλε να προσχευθούμε Παρασκευή πρωί και όχι. μετά σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρεις, γιατί γίνεται απόγευμα. κάθε μεγάλη Παρασκευή. Το πρωί γίνεται. Δεν άστο. Από καθήλωση λέγεται. Πάντα πήγαν πιο αργά. Πάντα πήγαν πιο αργά το Supermarket την Παρασκευή. Ναι, οχ. Πού έχει γίνηθει. Δεν είχα πάει Παρασκευή ποτέ στο σούπερ Δεν έχει ξυπνήσει. Στην τιμή μήπω είχε τύχημα. Έχουμε έθιμα εδώ και τα κτλ. Δεν θα στι μάθω εγώ τώρα, δεν έχει και σημασία. Αχ, θα μου μάσει τι παραδόσει. Ναι, τι παραδόσεις, ναι. Θα στο... περώ από την παράδοση, εγώ. <laughs> ξέρω, έχω καταλάβει. <laughs> <laughs> Το ξέρουμε αυτό. Χθε, λοιπόν, στο ένα χωριό πάνω στην Ξάνθη είχε μπει σε καραντίνα και εξετάστηκαν ε, ε, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, 300 τόσοι. Πήραν δείγματα γιατί υπήρχε μια πιθανότητα να έχουν ε, τον ιό κτλ. Ναι. Ανακοινώνει ο Χαρδαλιά χθε ότι από τα 330 κανένα δείγμα δεν, δεν ήταν θετικό. θετικό, ήταν όλα αρνητικά. Και είδαμε άλλη μια σκηνή από αυτά που σου είπαν να πανηγυρίζουν. Βγήκαν όλοι και τσιγκάνει στο δρόμο και πανηγυρίζανε που είναι όλοι αρνητικοί. Αυτό ναι. είναι το αυ... μεγάλο Α, ζήτημα μάτω. που έχει προκύψει με την Ξάνθη. Ολοκληρώθηκαν 326 δείγματα από το Δροσερό και από την περιοχή του Τόπυρου. Και τα 326 δείγματα, μετά τι απαραίτητε επαληθεύσει, είναι όλα αρνητικά. του Μπορεί να τι γίνεται. τίποτα. Όλα θέματα είναι αυτά. Άντε το κορονοϊό σας. Μόνο διαδήλωση που δεν κανονικά, Αυτό λέω. Έχουμε πανηγυρίσει για γιούρο, έχουμε πανηγυρίσει για τα κόμματα που με τον Αντρία Όλοι κάποια στιγμή. Για τι ομάδε. δεν ξέρω, εγώ στο Είδες γιατί κανόνι μας λάρανε έγελιο... μιχανάκια εκεί. <σί> Ότι κο... δεν գολίσαν θα کولیσουν τώρα. Όχι γιατί είναι καθαρί όλοι. Έτσι γιατί άλλο το χοργιο είναι. Πάντε πepi δημοσιογράφος ο κι πάν. Δεν ξες τι βέβαια. Περιογραφίστημε πιο πέρα. Έχει την ιατρού, ιατρός εμφανίζεται. Γάντια, κρατάει ένα μικρόφωνο όσο γίνεται πιο μακριά. Το είδα το είδα. Προσέخي, φοράй αυτό. Είναι το ένα μέτρο. Ναι, ναι, η ιατρός φόρουσε γάτια και σε άλλε περιπτώσει που δεν είχαμε κορωνοϊό. Φοράει μάσκα και στο χέρι τώρα. Ύπες μάσκα, ύπες μάσκα. Δεν έχει να πουνάρθει πως τλέον αυτό. Εγείπατε δεν είναι μάκα. Πολύ όπω είναι να κάνει με τον αγώνα που κάνει Όχι, ο Κυριάκος Και <laughs> το προφιλάσει, έχει <laughs> κολλήσει πάνω. Όχι. Τώρα είπε Μασκα, ναι. ε, υπάρχει μια πιθανότητα όταν βγουμε, λέει, όταν χαλαρώσουν τα μέτρα, πολλέ χώρες να συστήσουν τα φορά με μάσκα γιατί επειδή θα αρχίσουν πάλι οι σε μαγαζιά και σε τέτοια, έχουμε θέματα. Ε, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Δερμιζάκι, είναι καθηγητής γενετικής στο Πανεπιστήμιο τη Γενέβη. Σου πρόταση μέσω του κύρου Καθηγητού. Αν διέξωμάκα, ότι μα θα θέλω. Αυτό ακριβώ oh. ό,τι μάσκα θέλει. Καταλαβαίνω ότι μπαίνουν και... μάσκες στη ζωή μα, κύριε καθηγητά, σιγά-σιγά. Κοιτάξτε, δεν είναι και πάρα πολύ άσχημα. Αν πάτε στην Ασία που πιθανότατα έχετε πάει, υπάρχουν μάσκες mm. οι οποίε είναι και από, από designer shops, από πράντα, γκούτσι, οπωσδήποτε. Κόλμα να τα παντρέψω. Τώρα είναι που κολλάνε. <laughs> το λέω περισσότερο με την έννοια <laughs> ότι. Το πόσο έχουν μπει στη ζωή τους. Ναι, ναι, ναι. Είναι απόλυτα Και μπαίνει σε μια διάσταση που δεν είναι πια ένα βάρο. Αλλά γίνεται και ένα αξεσουάρ. Ναι. Που ονομαζονάκι να, να γράψει τώρα την Κούτσι Μάσκα. Α, ναι, δεν <laughs> έχει, από δεν το Κούτσι Φόρεμα. Καλά, φτιάχνουν Κούτσι Μάσκε. Πράντα, τι θα παστάρει. Είναι... Τε Με την τελευταία τη χάρτινη που φοράνε όλοι. Γιατί. Δηλαδή... τη μαύρη που είναι και τη μόδα. Σχέθηκα, θέλω κάτι πιο άλλο. Βγαίνει η πλούσια έξω και φοράει πράντα μάσκα. Πάει να αγοράσει ηλίθια πράντα μάσκα. Υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Γιατί, παιδί. Στην είναι. Ασία, θα έρθει και εδώ η Μεσόγειο. Και την Λουίβι Τόν με το σήμα. Η Κούτσι που είναι πιο. Είναι trade την κρατά, θυμάσαι. Τη μνήμη, τότε. Έκατσε κάποιο και σκέφτηκε, σου λέει πώ πώς σκέφτεται αυτό και πόσο μέσα πέφτει, τι θύματα υπάρχουν που θα πάνε να αγοράσουν τι, <συσκά> τη, τη μάσκα τη. Τι... Όπω αυτή στο σούπερ μάρκετ που έχουν βάλει τα μακαρόνια σε προθήκη κοντά στα ταμεία. Μη και ξεχάσει μακαρόνια, άλλο. Τρολιά είναι αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, έχει μπαταρίε στα ταμεία. Επειδή το ξεχνά και εκεί που κάθεσαι παίρνει και Καμιά σοκολατούλα παίρνει, κάτι τη γκοφρετούλε, έχει μπαταρίε, έχει τέτοια. Λοιπόν. <laughs> Η μάσκα μπορεί να είναι θεματική <laughs> τύπου Κυριάκο. Να είναι το κάτω μέρο. Το πάνω. Όλο. Να είναι όλο Κυριάκο. Σε διάγγελμα. Είναι ωραίο να ναι. Το, μάτι το, που το κάτω μέρο. Να είναι τα χίλια, το σαγόνι του Κυριάκου. Το πάνω μέρο. <laughs> δεν είναι το κάτω μέρο. Ε, το πάνω μέρο θα κουτουλούα. <Dden> το θα κάτω μέρο είναι ο μυμαράκι που υπάρχει. Μα μπουστάκι. δεν είναι απόκριε. Κορονοϊό είναι. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια μα. Είπε στον Κυριάκο απόκριε. Όχι. Λέω ότι αν βάλουμε πάνω μάσκα είναι είναι μάσκα απόκριε. Κάτω μάσκα. Κορονοϊός. Ο άλλο πάει στο περνάει με τη μάσκα τη θαλάσση. Τι να κάνει. Γουτάει. Προστατεύει. Οφείλει. Τι, τι να κάνει. Προστατεύει αυτή καλά. Τι προστατεύει. Πρέπει να βάλει από πάνω φίλτρο, είναι. Ε, τι ρουφά. Όχι ε, φίλτρο. Τι ρουφάς. Στον αναπνευστήρα. Δεν μεταδίδεται με τον αέρα. Ασχηφώ. Είναι μόνο με τον μπαλάκι αυτό. Το, το, το <laughs> που έχει ο αναπνευστήρα. Τα ψάρια. Ξέρει, πώ λέγεται αυτό. Ο αναπνευστήρα. Ανάπνευστήρα. Ε, υπάρχουν δέκα λέξει που τελειώνουν σε αστήρα. Οπότε λογικό είναι. Αστήρα. Σε αστήρα. Άδονη, λοιπόν, εδώ γυρίστε το. Φύγαμε τώρα από Για πεχαλαρά. να κλείσουμε το θέμα μάσκε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια μάσκα να βγάλει ας πούμε, το iPhone κάτι. Η έξυπνη μάσκα. Κάτι τέτοιο. Τύπου... Νάχει, ας πούμε, να έχει, πούμε, να λες κάτι. Ε, να... Μη δίνει ιδέε. Ναι. Τον δηλαδή, πώ ναι. είναι τα γυαλιά που βλέπει τα Google. Μπράβο. Να είναι και η μάσκα. Ε... Αντίστοιχα. Εδώ... Να φτερνίζει να σου παρέχει φάρμακο. Όποιο εκμεταλλευτεί την κρίση θα έχει μεγάλη ευκαιρία. Ε, ναι. Εδώ ανοίγονται δρόμοι. Βγα... Εδώ βγήκαν ακουστικά χωρί τέτοιο. Καλώδιο. Το Καλώδιο, μιλάει ο άλλος στο δρόμο μόνος, το φοράει το ένα δεν Ένας τον έχει δει ναι. και μιλάει, μιλάει ο ηλίθιος, που είναι έτσι κι αλλούς ηλίθιος κανένα Το <laughs> <laughs> ίδιο <laughs> με μάσκα, <laughs> δεν μπορείς σε μια ασύνημα μάσκα, η i-mask, <laughs> να κάνει δουλειά. Η <laughs> IMASK mask 1, η 2, η 3, μετά η 6 <laughs> και η 5. Oh, η 5, η i-mask. Τι Gucci μου λες εσύ και τέτοια, iPhone, Apple, ή να είναι με ένα μήλο στο στόμα. Αυτή είναι μάσκα Και ένας κυνίγιρ Όχι αυτό είναι σοδομαζό Είναι σοδομαζό λοιπόν, Είναι και μεγάλη εβδομάδα Ναι και είδα, δεν έχει είδε Είναι νηστεία, είναι, <χει> νηστεία, <χει> νηστεία είναι νηστεία Τελειώσαμε από αυτά Τα lifestyle γιατί μπαίνουμε στη βαριά πολιτική τώρα <χει> <χει> Ο Άδωνης είναι βαριά πολιτική Ο Άδωνης πιο βαριά πολιτική δεν έχει Πώς μετράμε το βάρος είναι υπουργό, είναι αντιπρόεδρο σε ένα κόμμα, είναι χρόνια βουλευτή, χειρίζεται θέματα πολύ σοβαρά, την ανάπτυξη, τι επενδύσει. Είς... Το βάρο το μετρά, όπω λέμε. Τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό βαμβάκι ή ναι, ένα κιλό <χει> Έτσι. έτσι Κάπω έτσι. Μετριέται λοιπόν το βάρο και απευθύνεται στου αχάριστου, μέσα σε αυτού είσαι και εσύ, Έλληνε. Αντί να πείτε, ρε παιδάκι μου, αυτό ο Μητσοτάκη και μέσα σε αυτή τη λέλατα που όλε οι επιχειρήσει λεφτά και όλοι οι λεφτά, και όλοι λεφτά, και όλοι λεφτά γιατί καλώ κάνουν και ζητάνε, Σκέφτια του μακροχρόνου είναι άνεργους και πήγαινα χρόνο πίσω. Αντί να πείτε αυτό, αρχίστε. Μα γιατί δεν πήγατε πέντε χρόνια Κύρι, αυτοί Κύριε πέντε πέντε Υπουργέ, χρόνια. η δουλειά των δημοσιογράφων δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή. είναι να μεταφέρουν και τα δυσάρεστα. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Κύριε... Αντί να πεις ευχαριστώ, στον Κυριάκο κάθεσαι και λες, μορμουράς, λες πως είναι, τι κάνει, τον, τον ειρωνεύεσαι. Ένα χειροκρότημα σε ένα μπαλκόνι δεν άκουσα. Ε, Κοιτάξτε, δεν Κυρδιάκο... μπορεί να το πει αυτό η σύζυγο. Γιατί θα ήταν λίγο υπερβολικό. Γιατί θα ήταν λίγο Πρέπει να βγει μια σύζυγο χ, ενό χ τύπου στην Φύγει, Ελλάδα. Χ... Χ... Ποιο θα βγει, Ποιο ναι, θα βγει, Ποιο θα βγει, Ποιο θα βγει, Ιμανολίδου. Η στιγμή τη αλήθεια. Αυτή είναι η στιγμή τη αλήθεια. Γείτε έξω. Χειροκροτάμε τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Ενιά η ώρα, δεν θα βγει. Εγώ και θα βγει. Και γιατί και από το χειροκρότημα φαίνεται ηρωνία. Εγώ θα βγει και με σφυρίθρε. Ναι, ναι, όλα αυτά. Ό,τι δεν πετάξαμε την Ανάσταση, ό,τι είχαμε ετοιμάσει για τον Κυριακό. Όχι, δεν στο σπίτι. Καλάσνικοφ, καραβιδέ. Τι είχατε ετοιμάσει. Οτιδήποτε σε κρόση. <laughs> το πετάξαμε. Τι γίνεται. Ε, περνάμε πολύ Α. καλά εμεί. Το, το ζούμε όλο αυτό. Το, το βροντάδο φέτο τι θα γίνει. Δεν θα πεθάνουν από αυτό. Νομίζω θα ρίξουν κάτι αυτοί Θα ρίξουν. Ε, ξέρω εγώ. Και τι, τα μαζεύουν ένα ε, χρόνο. Για ε, να μην έχουμε από το κορονοϊό. Θα Τι ζώη πέρα. Να γυρίσουμε λίγο στον Άδον, μάλλον να μείνουμε στον άδωνι γιατί. Το άκουσε πώ το είπε, ότι αντί να ζητήσετε ευχαριστώ, κάθεστε και, και λέτε τα διάφορα. Μπορεί μην το βλέπει τον Άδωνη σκληρό. Πώ να το δω. Κάποια στιγμή λυγίζει. Και ο Άδωνη. Είναι άνθρωπο. Είναι άνθρωπο. Και όχι τίποτα. Φοβάμαι. Θεωρείτε πούσες... άνθρωπο από παλιά ή τώρα που άκουσα. Ανθρωπότατος. Θα... Φοβάμαι ότι θα του μπαίνουν ψήλοι τώρα στα αυτιά, του... η απογοήτευση τον τρώει, του τρώει το σαν σαράκι τα σωθικά. Μα. Και φοβάμε, μην τον χάσουμε παρά την πολιτική. Μη φοβάσαι, εντάξει. Όχι, όχι. Τα είπε. Υπάρχουν ελευθερίε. Όχι, όχι, δεν είναι μια εκλογέ. Δεν θέλω τον Άδωνη να χάσουμε και επειδή σήμερα τον ε, άκουσα βέβαια, Σε έρωπος. μια στιγμή λύγησε, είναι και μεγάλη εβδομάδα να του το πιστώσουμε, ε, δεν θέλω να πάθει τίποτα να μην σκέφτεται αρνητικά και να συνεχίσει το δρόμο του όπω ξέρει. Θέλω να το πω ειλικρινά και έτσι το λέω. Παραμε και δηλαδή, δουλεύουμε όλη την ημέρα που μα φύγει κανένα κουβέντα. Δεν τα κάνουμε και τέλεια. Ανθρωποι είμαστε. και μια ανάγνωση προσπαθούμε. Και ακούω τώρα τα λυμπίζεστα από το και ανάλυγη του. Δηλαδή, εντάξει α πούμε, κάποια στιγμή στην πολιτική πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου μεγαλοψυχία και κάποιο είδου πολιτισμό. Θέλω οι πολίτε να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Όλη την ημέρα δουλεύω, σκίζομαι, έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα πάρα πολλών ανθρώπων. Θέλω να το πω αυτό. Γιατί εγώ πραγματικά. Ε, εγώ αντέχω γενικώ και γερά νεύρα, αλλά και σκάπε με λένε παιδάκι, τι ασχολεί με την πολιτική. Αφού σαν τη χώρα καλύπτω πεντάκου. Ρεμάλια, το νου σα που έλεγε ο κ. Μη χάσουμε τον Άδεν, θα κλείσουμε ω εκπομπή. Ψυχούλα είσαι κι εσύ. Μην το ξανακούω έτσι. Σπαράζει μέσα. Λίγοι ζωλίγοι. Περνάει το γολγοθά του άνθρωπο. Ε, κάνατε την κάνω τώρα βγαίνει live ε, στο σκάι ναι, του. Ναι, με <laughs> γολγοθά. Περνάει το γολγοθά του. Έχει εσωτερική πάλι. Δεν υπάρχει χειρότερο. Πάλι ξεκίνημα. Πάλι ξεκίνημα. Που λέμε. Ναι. Πω, Έχει πω, θέματα. Τι τραβάει. Είναι οι ίδιε ψυχικέ ασθένειε που λένε με τον κορονοϊό και τον εγκλησμό. Να. Άκυρο. Τι ε, Όλη μέρα με τη Μανολίδη δεν αντέχετε. Καλά. Και άλλοι θα διευθύνει εκεί ο ορχήστρα. Μόνο έτσι. <θα laughs> και βάζει τα κουτάκια τη κοκακόλα να λέει. Ότι διευθύνει και κάπου αλλού με ορχήστρα. Έχω δει κάτι μοντάζ. Έχω δει κάτι μοντάζ. Μόνο στην Κίνα. Μια φορά δεν έχουμε δει να διευθύνει καμιά ο άνθρωπο. Δεν ξέρω, ε, ακυρώνουμε όσα έχουμε πει για τον Άδωνη. Είναι καλό υπουργό, καλό πολιτικό, προσφέρει τον τόπο. Βέβαια, βέβαια. Ε, θα μιλήσω από πάνω να... για να μην <laughs> υπάρχει καθαρό και γίνει ένα παραγωγείο αυτό κάπου. Έλεγα. Όχι, όχι. Πώ να το πάρει κανένα Σεριζέ. Βέβαια, ε, αποκλείεται. Oh, να, καλαμπόκι Συμπεράδωνη. Βεβαίω, θα ξπλακάκι. Πάλι το κουκουέ συνεργάζεται. Το έχουμε δει πάνω από δέκα να το κάνουμε. Είναι Σεριζέ. Οπότε. Μα βγαίνει τώρα σε αυτό να μιλάνε και αρχαία όλη μέρα. Να έχει καραντίνα και να μιλά στα αρχαία. Ναι. Το φαντάζεσαι. Ναι, γιατί αυτό ε. είναι και εκπαίδευση. Είναι σαν να είχες, ας πούμε, μια Το μαμά Γερμανίδα. Το αντισηπτικό πώς είναι στα αρχαία. Είχε αντισηπτικό για να προβλεφθεί η λέξη. Ε, στη μπανόλη, στην Πανόλη, όχι στην Πανόλη, στο Μεσαίωνα, στο λοιμό Αθήνας, αρχαίας Αθήνας βέβαια. Είχε ναι, αντισηπτικά. Ναι, ναι, γέλ. αλλά τα κρύβανε. Τα κρύβανε. Τα κρύβανε. Δεν ξέρω αν ήταν τζελ, γέλ, γέλι. Γέλι, ναι. Αλλά τα, τα φροντίζανε τότε. Θέλω να πω ότι περνάει ένα δράμα ο Άδωνη. Ε, Με στη Μεγάλη Βδομάδα σε. το ακούσαμε, βάλαμε και την κατάλληλη μουσική υπόψη. Δεν είναι τα πάθη του Χριστού, αν το έχετε καταλάβει. Είναι τα πάθη τη κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό που ζούμε. Ναι, είναι. Περνάνε δύσκολε. Ε, δεν είναι, δύσκολε ώρε. Ε, περιμένω, μόλι χαλαρώσουμε λίγο, θα βγουν τα ρεπορτάζματα για τον Κυριάκο. Οι δύσκολε ώρε του Κυριάκου. Πώ ναι. οδήγηθηκε και αναγκάστηκε να πάρει τι αποφάσει. Τα νέα. Τα νέα, το Τα νέα και άλλοι θα το κάνουν. Δεν θα προλάβει πέρα. Ε, ότι πέρασε πολύ δύσκολε ώρε ο ηγέτη μόνο του και με τι κατάλληλε φωτογραφίε βέβαια που έχει εντάξει. ποζάρει και πώ σκέφτηκε και μα έσωσε ένα λαό. Ποιε σελίδε στο facebook κοίταγε ο Κυριάκο εκείνη την ώρα. Δεν είναι αυτό τις δεν... Δύσκολες ώρες. Τι δύσκολε Τι πάταγε στο google. Οι πρώτε δέκα αναρτέζει. Αυτά έχει μάθει, αυτά, αυτά κάνει. Ναι. Δεν σκέφτοσέψε. Συγγνώμη, ξέραμε όλοι να γλύψουμε του δεξιού. Συγγνώμη, ε. Μα δεν ακού περνάει δράμα. εντάξει, ακούω. Να το χάσουμε. Μένει ναι. κάθε μέρα Κάποια δράματα υλικό. μπορούμε και να τα χάσουμε. Όχι. Το έκανε ο Τσεφιρέλη. <laughs> Δεν το έκανε. Αντίο, φυλάκια. <laughs> Δεν το έδαμε αυτό. Όχι. Μα αυτό παιδί το βλέπουμε. Δεν θε να σταματήσει ποτέ. Ποιο θα μίλαγε για τι τράπεζε, δε Αποστόλη. Αυτό ένα μητέρα καταρχά. Ποιο θα έλεγε ότι τι θέλετε οι τράπεζε θα πεινάσουν. Ναι. Ποιο θα το έλεγε αυτό. Βγήκε ναι, και το είπε αυτό που έχει λυγίσει. Ο λυγισμένο, ε. Ναι, ποιο θα έλεγε για του μακροχρόνια ανέργου ότι δεν έχουν ανάγκη. Ποιο, ποιο, Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο θα έλεγε μη μου κλέβετε τη δόξα προ το δουνουτού παλιά. Είναι αυτό που λέγαμε τον μπουμπούκο, το φιδίσιο, έλα μου τον κάνει ίσιο. <χαι> αυτό που λήγησε. <χαι> ναι. Ε, ο λυγισμένο. Ναι. Mm. Επίση πρέπει να μείνει και αν τα παρατήσει και φύγει από την πολιτική ζωή, να μείνει τουλάχιστον μέχρι να μπει η πρώτη μπουλντόζα στο ελληνικό. Ε, πόσο θα ζήσει πια κι αυτό. <laughs> <laughs> πόσο το μυτσοτάκι θα πάει θέμα το βράδυ. Για μήνα, μήνα είναι. Τι μήνα, είναι. μήνα ημερών ήταν. Μήνα. Θέμα προηγουμένων μηνών. Θα έχει ήταν πει, θέμα πει μήνα. Δεν το από το Δεκέμβρη, αλλά μα έτυχε ο κορονοϊό. Αλλιώ θα γινόταν εκεί Ά, Εντάξει, η σκόνη. Θα το στρογεί. ένα στραπάτσο πίσω από το άλλο. <laughs> Για να καταλάβετε το στραπάτσο και τη δυσκολία <laughs> του πράγματο, <laughs> βγήκε ο Βενιζέλο τη τηλεόραση ξανά. Βγήκε προφανώ. Λε και έβρεξε και βγήκαν τα σαλυγκάρι. Τι να κάνει, είχε να πει θέματα. Τι έχει να πει ο Βενιζέλο. Πώ το έχει να πει ο Πάγκαλο γιατί δεν βγαίνει. Δεν ξέρω. Πού είναι ο πάγκαλο, ε, ε, Καραντίνα. Ποιε Πώς... κρίση έχουν να βγει. Αρρωστήσαμε όλοι μαζί. Δεν ξέρει το Skype. Τον Ήπιαμε όλοι μαζί, κάτι. Πώ θα χαρακτήριζε με μια φράση κλισέ που κυκλοφορεί για άλλα θέματα την κυβέρνηση του κυριακού Μητσοτάκη, Πώ θα τη χαρακτήριζε. Ναι, ρε παιδί μου, όχι χαρακτηρισμό. Μια φράση από τι πολλέ που κυκλοφορούν. Έτσι, κάτι κλεισέ που τα λέμε όλοι. Κά κάτι... Τρει πίτσε Δεν εννοούσα αυτό. Η βούλτεψη Α. θα μα βοηθήσει. Καμιά άλλη κυβέρνηση, Σα το λέω με τα λόγου γνώσης και τη μελέτη που έχω κάνει και το ρεπορτάζ Δεν έλαβε τα μέτρα που έλαβε το πακέτο των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, όλες οι άλλες κυβερνήσεις Κοίταξαν πρώτα τη βιομηχανία τους και ακόμη τώρα ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν με τους ανθρώπους Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση Εννοούσα τη φράση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ρεμάν. Σένα πήγε ο νου σου αλλού. Ε, η βούλτεψη μιλάει για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Oh. Τέτοια κυβέρνηση δεν υπάρχει. Oh. Το πώ ήταν τα μαλλιά τη, πώ βγήκε. Το μαλλί ήταν εντάξει, το είχε περιποιηθεί ή βγήκε τίποτα. Λε να βγει η βούλτεψη χωρί να είναι να το μαλλί. με μαλλί καραντίνα, ρε παιδί μου, που είναι ένα κλάμερ και ένα κοτσιντάκι σεχασμένο από τον ύπνο. Έτσι συγκυκλοφορεί. Ε, πώ θα πούμε στο σπίτι, πώ θα πούμε. Εντάξει, να αλλάγει και μια κάμερα και βγαίνει σε ένα κανάλι. Δεν αλαδομένο τίποτα. Όχι, μια χαρά. Δεν ήταν. Εντάξει, αυτό μια έχει σημασία. Ό,τι πει μετά η βουλεύση είναι δεύτερα. Ε, ε, ε, ε, ναι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια Τετάρτη, αλλά είναι τη Πέμπτη. Και ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Ε, RadioPapakiParaPolitica.gr Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε. στο ελληνοφρένια.net.gr μα ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube το Official, από κάτω έχει και chat και να κάνετε εγγραφή. Έχουμε δύο λαούς σήμερα. Τον ένα θα τον ακούσουμε τώρα, τον άλλο στο τέλος της εκπομπής. Ο πρώτος έχει το λόγο. Λέγεται. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ναι, πείτε σε αυτό το βλάκα να μην το στόμα του. εκκλησία να πάτω πλέγει πρώτα. Το ίσως. έχει πλύνει, δεν το λέει έτσι. Έχει πλύνει το στόμα του. Έκλεισε γιατί κότα αποκλείεται. Καλησπέρα σα, χρόνια πολλά! Καλησπέρα, ναι, καλά! Να ήταν και έτσι ναι, τα ναι, χρόνια τα πολλά! Καλή δύναμη! Ναι, ναι. Αυτό το δεχόμαστε. Παίρνω τηλέφωνο για το πρωθυπουργό μα. Αρχίζω και ανησυχώ. Είδα μια φάτσα που δεν είναι πια Mr. Bin, πιο σοβαρό. Καλά, και ο Mr. Bean έχει κάνει το σοβαρό. Ναι, αλλά έχει χάσει αυτό το τζακμήνια το, του το, το το Mr. Bean Σκοτένια είναι <σοβαγονίζεται> το καμάρι, ε. Σκοτένια, κι εγώ σκασμένο είμαι. Ναι, και δεν είπε κάτι για τον Άδωνε, ψυχώ να πει κι άλλε ε, Άμα καμιά φορά τη φάτσα σοβαρή, μην ξεγελιέσαι. Άκου το λόγο, θα είναι πιο αστείο. Beep. <sweak> Και αυτή καμεί τη εκκλησία δεν τη γλίττων, θα ανοίγουμε. Ακου τι γίνεται, τον είδε στο δικό μα το παπα -πα που κυνηγά να το βρούνε. Ναι, κάτι που φτάσαμε. Πρώτα ξεκινήσα οι εκκλησίε να λειτουργούν και κλεισμένων το θυρών. Λεγιγανε επιστώνη και, και του έβαλε την Μορια Μητρόπολη. Τώρα θα κυνηγάνε και του παπάδε για αυτό φορο. Τι έκανε, επέταξε ε, ε, τη μολό του στην, στην απέναντι Κερκίδα. Ε, ναι, αλλά υπάρχει λύση. Αυτό θα κρυφτεί θα βγει αύριο μεθροδόν. Καλέ ξέρει θα... και ένα άλλο άνθρωπο. Σιγά. Βάζει και ένα ρουζουλή ράσο και πάει και στα Όσκαρ. Τα... Σύγα το πράγμα. Εμεί όμω θα κάνω να στα βρωμένα. Χέρια, σταυρωμένα και όλα, καλά το λέω. Θα βάλουμε ψάλτε αυτοφοράκιδε. Σου, ποιο είναι υπεύθυνο εδώ, κύριε είναι υπεύθυνο τη Εκκλησία. Βάλω τον αυτόφορο, αυτό ah, και, και ποιος συνεχίζουμε. Εμεί κανονικά βγαίνει την άλλη μέρα ξανά τα ίδια. Μπορεί να βάλει και παπάδε αυτοφοράκιδε. Σωστό, το, job, Ο το θα... που δεν το έκατσε, ξέρω, πα. Πήγαινε και να του φύγε. Άστο διάκονο. Λοιπόν και επειδή είμαστε σε φάση χειροκροτήματο, ε, φιλούνι με χειροκροτήζει γιατί λοιπόν θα το βράσω για πρώτη φορά αυγά, θα τα βάψω. Μωρή την πέμπτη θα βάφουμε χαζίσαι. Γιατί, σήμερα τι πειράζει με τα βάψω. Δηλαδή θα... Πας καλά κυρά μου, αύριο τα αυγά Τέλο, δεν έχει, την πέμπτη, ο, τα, την πέμπτη αυγά. Εντάξει θα τα βάψω την πέμπτη, αλλά δεν ε, το έχω έτοιμα τέλο πάνω τώρα. Δεν ράσι, έχει, ξέχνα το, θα, γύρουμε, θα σε καταγγείλω στο 13033. -13 -13. Συζήτηση, πήρα να κάνουμε γιατί ο χρησινό διάγλιμα Μιτσισοτάκι. Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω έτσι και είναι και μια συμβουλή στου ανθρώπου εγώ έτσι κάνω ζήτη μου, έτσι έχω πώ θα σου περιφέρουμε πότε πιάνω. Πάρα αυτά που σου λέει ο Μητσοτάκη, βγάλε ότι είναι Μιτσοτάκη και Πρωθυπουργό και πέσω ότι είναι ο διλανό που θέλω να σου πουλήσει κάτι. Ένα στην εμπληκέτε, θα λέγαμε όπωλήσει στην αδελφή του. Αν ακούσει αυτό τον άνθρωπο να λέει, Φίλε εγώ ανέλαβα έξι μήνε και το τελευταίο δεκαήμερο αυτά που δεν κάνα μία άλλη 10 χρόνια τα κάνω. Τα έχω κάνει. Άμα σου έλεγα. Αυτό το πράγμα και μου είναι ο κόμενό, ο εκόμενα σου. Τι θέλετε για μένα, φίλε; Εγώ να τα φοιτητικό του Τι νούμερο είναι αυτό δεν θα έλεγε. Αυτό ο τύπο που μου λέει αυτά τα πράγματα πόσο με κοροϊδεύει, πόσο με, με θεωρηγελείο για να μου παρουσιάζεται με τόση αυταρέσκια για την αποτελεσματικότητά του. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Μιτσοτάκι και που το διαβάζουν και τον βάζω να το πει από πίσω 15 επιστήμονε γιατί ξέρει να πει το, το ομάτι να φαντάζουμε. Ο κόσμο να το πάρει του Μισοτάκη, να το κάνει του αποστόλη, του Γιάννη, του Δουλου, του Δημήτρη, τη Μαρία, τη Διπλανή του, να ακούσει αυτά που του λέει και να καταλάβει πόσο μαλάκα το θεωρούνε. Αυτό ρε φίλε. Αυτό περιμένει δηλαδή. Μάλιστα κατάλαβα. Έλα γεια. Έλα, ο ναυτικό είμαι που ξεπερνώ. Ναύτη έχει. καλέ, ναύτι. Κουνιούνται οι βάρκε. Να σου, σου πω τη φορά στην κολαρίνα. Εννοείται. Mm. Και παίρνω και σειρά στο βαρέλι. Α, Απέναντι σειρά στο βαρέλι. Mm. Ναι, παίρνω σειρά στο βαρέλι. Την ασπρίστη πελαμάνα. Μπα το διάλογο, λέω εγώ. Καλέ, τη λιγαδούρα την <laughs> έχει δεμένη. <laughs> την έχω δεμένη, τη λιγαδούρα. Μανάρι μου, εσύ, λέγε. Το τι θεωρία συνομωσία και μαγικία έχω ακούσει αυτέ τι μέρε με αυτόν τον κορονοϊό. Καλέ, είναι τέλειο. Χόλιγουτζούμε <laughs> <Hollywood's Yeah>. <laughs> κάθε μέρα. <Σεσιάρια> <Σεσιάρια> Τι μου είπαν εχθέ, το απίστευτο. Μου λέει Ξέρετε ότι την έχουν κυκλοφορήσει στην Αρόσχια. Του λέει <Σεστά> Γιατί. Μου λέει Κοράνι, κορονοϊό, απίστευτο. Όπα, να το. <Σεστά> Άρα, Άρα, <Σεστά> οι είπα... Τούρκοι. Πάλι οι Τούρκοι, τα έχουμε πει <Σεστά> αυτά. Και όταν το είπαμε τα καφού, το πρώτο τζαμί που έκλεισε ήταν στη Μέκα. Πρώτα τα τζαμιά κλείσανε, δεν Ναι, λέει αυτό θα ανοίξουν τώρα, λέει. Εμεί θα την πιούμε την Πορτογαλίδα. Του δε πάμε στην Εκκλησία να πούμε την λαμπάδα. Αυτό ακριβώ. Για να πούμε και το σωστό, μια και μαγειρεύουμε όλη σπίτι, μια μαυροδάφνη. Και ένα αποτυχημένο ψωμί, όλοι το έχουμε σπίτι αυτή τη στιγμή. Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Θέλω Έτσι, να πω: Άμα θες να κάνεις δουλίτσα, την κάνεις. Και ένα μπικ μπορεί να έχει, να εσύ από μόνο α πούμε. το Αυτό και το κάτσε και με το περσινό κέρι. Ούτε έξοδα, μαραγκίε. 15 μπάρμπι έχω γεστιβάξει με στο σπίτι. Ε, μπάρμπι, μπάρμπι, εννοώ. όχι τίποτα. Τέλο πάντων, ναι, έχω Εδώ, πέμπτης, πέμπτης, αλλά είναι Τετάρτη, Τετάρτη. Σε μια μεγάλη εβδομάδα. Αυτό το καλό που έχει ο χρόνο ή και όλα αυτά είναι ότι μάθουμε του υπουργού κυβέρνηση. Σε λίγο τη κυβέρνηση, όχι όλου. Τα συγνωρίσαμε λίγο. Τους τους μάθαμε και, και τα, τα σπίτια. Ναι. Ναι, τα σπίτια, τα γραφεία, αυτά μάθαμε. Ο παίκτη, α πούμε, στο σπίτι του έχει μια ελληνική σημαία και τη Ευρώπη σε ένα γραφείο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι επειδή βγαίνει τώρα live στην Ελλάδα ότι στο σπίτι του έχει αποπίσω μια σημαία και μια σημαία τη Ευρώπη και μια ελληνική. Γιατί μπορεί να δείτε το σκρίνγιο να τα έχει. Είναι αυτό που σου λέω εγώ, να κάνει μια εταιρεία που να φτιάχνει φόντα. Για... Τελάρο. Έτοιμο ναι. τελάρο για, για live φωτιώ. μετάδοση. Ναι, ναι. Για δεξιό, για αριστερό. Σημαία. Σημαία. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να ζωγραφιστεί σήμερα. Δεν έχει σημασία. Το φόντο έχει ναι. σημασία. Έτσι κι αλλιώ ο φωτισμός είναι πάντα κακό, δεν πολύ φαίνονται όλα αυτά. Για πατριώτη. Θέλουμε να πούμε, φόντο Για πατριώτη. Φόντο για Σιριζέο. Μπράβο. Στο Σιριζέο τι θα είναι, κανένα <laughs> φραπέ. Όχι, δεν δισε... Φθηνό. Καλά, ωραία, φρέντο. Κάπου εκεί ήταν. Γροθιέ αγάπη μου, Ναι. Αλυσίδε να σπάνε. Τι ήταν ο Σιριζέο, τι δεν καταλαβαίνει. Ότι κάτι σπάει, σπάει ο Σιριζέο, αλλά δεν σπάει αλυσίδε. Ναι, ξέρετε την ίδια. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλο ακροατή στο site της Ελληνοφρένεια, το ελληνοφρένεια.net.gr, θέμα, θέμα. Ρε, το οποίο θέμα είναι ίδιο και το σώμα μηνύματο. Δεν έχει σημασία. Δεν αλλά του αυτό έτσι. Ρε, καλαμούκι, ο λοιμό δεν είναι αρρώστια μεταδοτική, ρε, αλλά πείνα, έλεος Φίλε, ο λοιμό με γιώτα. Είναι η πείνα, γι' αυτό και το λιμοκτονό, ο λιμασμένος, λιμάρις που λέμε, ο λιμός με όμικρον γιώτα, ο, ο λιμός με όμικρον γιώτα είναι η νόσος, mm. στην αρχαία Αθήνα είχαμε λιμό με όμικρον γιώτα, ελληνική γλώσσα, Εντάξτε. όχι γιατί το είπε με ύφος. στην αρχαία Αθήνα. Το είπε με ύφο γι' αυτό. Όχι στη νέα, και στη νέα Αθήνα. Το διάβασα λιμό. εγώ με ύφο, η αλήθεια είναι. Μπορεί Άξι. να το είπε πιο απλά. Ωραία. Mm. Βασίλη Λεβέντη. Και θανατηφόρασταν, Ναι, κιόλα. Όχι απλά ναι. ότι πέρασε ένα λοιμό. Όχι, <laughs> πήγε ένα μήνα. Με <laughs> γονάτισε. Δεν είναι μαγουλάδε. Ναι. Ε, ο Βασίλη Λεβέντη κάνει μόνο του εκεί ιντερνετικέ εκπομπέ. Ε, τι να κάνει, τα <laughs> κανάλια δεν τον καλούνε. 30 τον βλέπανε χτε. Ε, καλή είναι. Τι καλή, 30 άτομα, έχει πολύ ο Πρόεδρος. Πόσο να είναι. Εδώ στις εποχές το του ήταν... τον που δεν που ξεκινάει και λέει άμα δεν μαζευτούμε χίλια άτομα. 10.000 10, άτομα Τζίκη. δεν ξεκινά το ψωμί. Δεν ξεκινάει, το ψωμί. Δεν ξεκινάει τη συνταγή. Δεν τρώμε ψωμί μέχρι να μαζευτούν επειδή ο άλλο βγείτε στον Γιατί αν δεν έχει δεν κάνει και περιμένουμε να 10.000. Να κάνει το είναι ίδια. όποια μέρα να είναι. Πέμπτη είναι τα αυγά. Πέμπτη είναι αυγά. Φαντάζομαι, απαγορεύεται να κάνει κάτι άλλο ή μπορεί. Σήμερα κάνει τσουρέκι, έχει κάνε. κάτι άλλο. Εσύ κάνει, επειδή θα, θα το ξεκινήσει σήμερα, θα το τελειώσει αύριο. Πρέπει να ξεκουραστεί η ζύμη. <laughs> για, <αυτό>. για μένα. <laughs> ναι. Αυτή που είναι κουρασμένοι. <laughs> Βάζει τη ζήμη δίπλα εκεί στο κρεβάτι και πάει και ξεκουράζει το μαζί. Κάνε τη ζύμη. Ζήμη, ζήμη λέγεται. <laughs> ζήμη, εγώ αγγελούδι λέγεται. Εντάξει λοιπόν. Ο Βασίλη Λεβέντη κάνει την Ιντερνετική εκπομπή και μιλάει για. Τον ίδιων για το λαό και για αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Βασίλη Λεβέντη τώρα αν υπάρχει ένας Βασίλης Λεβέντης και απλά το λέει αν υπάρχει ένας Βασίλης Λεβέντης ποια αξία έχει αξία θα είχε αν ο, ο λαός ήταν αρκετά εφυής και ψήφισε τον Βασίλη Λεβέντη εκεί θα βλέπαμε αλλά είναι ηλίθιος ο λαό. Δεν, δεν έχει ζηφίζει. άδικο τώρα σε αυτό το σημείο. Σε αυτό την δεν Άφορα υπήρξε έξυπνο ο λαό την προηγούμενη Τετραετία. Το πέντε. Και έβγαλε το Βασίλειο Λεβέντη και πόσα έχουμε ζήσει. Τον, εδώ εμεί ω εκπομπή δεν έχουμε αποφεληθεί. Οι ακροατέ που ακούνε την εκπομπή, να πηγαίνει ο Λεβέντης να κλαίει για τα καρπούζια, να κλαίει γιατί επειδή πειρέτησε σαλαμίνα. Επειδή λέγει τη λέξη, λέξη καβάλα. Μόλι είχε την λέξη καβάλα. Στην πάτρα, έκλαψε επειδή ήταν στην πάτρα. Για τη λέξη πάτρα μόνο. Γιατί για πάτρα. Όταν... Ναι, ναι. Θέλω να πω, χάσαμε και εδώ τα λέει πολύ σωστά. Και να είναι ένα ηγέτη που τολμάει να πει τον ελληνικό λαό ηλίθιο. Δεν, δεν είστε, δεν είστε φύ. Αν ήταν φύ, θα είχε βγάλει τον Λεβέντη. Καλά, το λέει πάνω κάτω και ο μισοτάκι ο χαρταλιά κάθε απόγευμα. Ότι είστε ο Λιλίθι και τα κτλ. Δεν φταίει κανεί άλλο, φταίει ο κόσμο. Αλλιώ, αλλιώ. Ναι, δεν το λένε τα Το λέει, επειδή έχουν το λένε κάπω διαφορετικά. Υπάρχει και ένα ακόμη βασίλει Λεβέντη. Ε, γιατί μπορεί να είναι μη ευφύησε ο ελληνικός λαός, αλλά περιμένει από αυτόν τον λαό μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό η ώρα, η ώρα η μεγάλη, που όλες οι υγιεί δυνάμεις του τόπου θα ενωθούν υπό την ένωση κεντρών για να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα πλησιάζει. Από τα βάθη της καρδιάς στέλνω σε όλου τα χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρε του Πάσχα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά στην Ελλάδα του αύριο θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Κάτσε να υπάρχεται πρώτα Τώρα και αυτό. Βέβαια... Το, το, το delivery χρόνια πολλά κάνει. Ναι, ναι, ναι, επιτέλου. Δεν είναι. Είναι ταχυδρομική, είναι ότι. Τα να... Αυγά πώ θα τσουγκρίσουμε φέτος Ε, Skype. Πώ <τις οθόνες> ε, τι οθόνε. Ό,τι σπά. Θα σπάσει σίγουρα τα βόση. Η οθόνη σίγουρα. Η οθόνη δεν σπάει. Το, το αυγό, αυγό σου. Ναι, θα σπάσει και τον δύο όμω το αυγό. Ε, Ο άλλο μπορεί να έχει ξύλινο. Και να σπάσει η οθόνη. <laughs> το ξέρεις, ξέρει. Έτσι θα γίνουν τα τσουγκρίσματα φέτος Άρα δεν υπάρχει λόγο να βάσουμε πολλά. Τέσσερα. Ένα με κάθε μέλο τη την μπογιά βάψερε, παιδί μου. Ε, πόσο να βάψε. Την και να τίφαμα είναι. Μπορεί να σου σπάσει και ένα. Τα βάφει με κρεμμύδι <χει> ή τα βάφει <χει> με, <το, χει> με τη βαφή Ανατολή. <χει> Τι βάζει. Δεν βάφω βαφή <χει> δεν περνά. <χει> δεν το έχω κάνει ποτέ. Mm. Δεν, δεν το ξέρω. Τα τρώ, μου αρέσουν. Okay. <χει> <χει> <χει> είναι επειδή είναι κόκκινο, λοιπόν, που έχει μια έφεση. Ναι, επίση δεν μου αρέσουν τα μπλε, τα πράσινα, τα κίτρινα, όλα αυτά δεν μου αρέσουν. Ασυγά μισάρε τα μπλε για τα κίτρινα. Το κόκκινο Αυτό είναι το σωστό. Το κόκκινο είναι ωραίο χρώμα. Δεν χρειάζεται να το τροποποιεί κανεί ούτε να το αλλά Σωστά. Δεν ετυχία που είναι το πιο αγαπητό. Δεν είχε ότι cola έχει κόκκινο. Δεν ατυχή ότι η επανάσταση έχει κόκκινο, γιατί τα φέρνουμε. Ολυμπιακό. Το σύμβολο του καπιταλισμού και η επανάσταση έχει κόκκινο. Ολυμπιακά. Mm. Και πέρα 10 εκατομμύρια τύπη ε, έχουν κόκκινο τάξι, και κατάσταση. Το σήμα των παραπολίτε να το βλέπω τώρα. Και αυτό κόκκινο, κόκκινο μπρο. Ναι, γράφει ποτέ. 901 ε, σε, σε κόκκινο. Σε κόκκινο μπράβη. Και πριν που ήταν 902 πάλι σε κόκκινο. Το λαμπάκι που ανάβουμε, που μιλάμε, είναι επίση κοντί. Το φανάρι. Είναι και πράσινο όμω. Κόκκινο κοιτάω εγώ. Με τι περνάμε. Έχει δίκιο. Το άλλο είναι δεδομένο θα περάσει. Το άλλο το ξέρει. Το άλλο για τι άλλε μέρε που δεν έχει κόσμο. Που έχει πολύ κόσμο μάλλον. Τώρα που δεν έχει κόσμο, περάσουμε. Τι νόημα έχει το φανάρι. Κάθομαι μόνο μου. Γαϊτάνο ακούμε σχεδόν κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή. Είμαστε πολύ περήφανοι. Καλά, τέτοιε μέρε είναι δυνατόν να ακούμε. Και ακούμε επειδή δεν ακούμε στι εκκλησίε. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν θα τον ακούσουμε τώρα να τραγουδάει ένα τραγούδι εμβληματικό. Τι θα πει Γιάκου. Μία το απόγευμα και μία το βράδυ Μια σύνδροφιά Μια ασύνευκά Υπομονή Και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε Υπομονή Εάν δείξουμε υπομονή Υπομονή Αν υπομονή Και από αύριο ο ουρανός Περνάει. Ούτε ο κοροναϊός, ούτε ιώσης γρήπης, ούτε ιώσης, τίποτα! Αντυπωμόνι, ο ουρανός σαν η γαλάζιος και πάλι Α! Απ' το βοριά ως το πιο νότιο ακρογιάλι Αντυπωμόνι, μια λαιμονιά καλτίζει στην γειτονιά Αντυπωμόνι, πιο ουρανός Θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός Νέλλα, Καλά πήγε. Στου... σκοτώθηκαν 100 στα Ιταλικά. Πέφταν βαρελότα, Από το να πεθάνουν από το τέτοιο. Καλύτερα, το νιώ... όχι, καλύτερα από βαρελότο. Δεν το Έχα. συζητάμε. Λέει εδώ ο Στέφανος από την Ηλιούπολη Μήνυμα, φόντα για Σιριζέου. Κάνει πρόταση, επειδή λέγαμε η Γκουέρνικα. Α, επειδή είναι μπορούσε. το αποτέλεσμα του της πολιτικής τους μπορούσε. τα 4,5 χρόνια ενώ προσπάθησα να βγάλουμε βγάλουν από τα μνημόνια πάρο που μας έβγαλε ο Τσίπρας θα ξαναμπούμε σε μνημόνια αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω ούτε εγώ και ήταν όλο το προγραμματισμένο τόσο. Τόσο, τόσο να πετάξουμε στα λιβάδια τα ρούχα μας για να εξηγηθούμε ε, ε, ε, ολόγυμνοι ε, 1,5 χρόνο ζήσαμε χωρίς μνημόνιο μπήκαμε σε καραντίνες, σε πανδημίες ε, αυτό ο λαός δεν μπορεί χωρίς μικρή Μέχρι και πανδημία του ήρθε. Αν δεν έχει δεινά, δυνα... αφού μάθαμε με δυνάστη. 400 χρόνια δεν φεύγουν έτσι, εύκολα από πάνω. Ναι, έχεις έξενα... ανάγκη. Έχουμε μάθει αλλιώ. Τι να κάνουμε. Έχεις κα... έξε... ναι. καθόλου δίκιο σε αυτό. Είναι, ε αυτή τι... η φράση. Α... είναι μια χαζή φράση που λένε όλοι τι έχει μάθει ο Έλληνα ε, το. Ε, βέβαια, είναι ναι. αλλιώ. Ε, το εθνικό κεφάλαιο είχε γενέθλια και επανεμφανίστηκε. Πιο απ' όλα. Ε, πω, ποιο το εθνικό <laughs> κεφάλαιο. Αρτόπο. Ε, βέβαια. Τον είδε με μουσεί. Καλέ. Ό,τι καλύτερο. Δεν είδε φωτογραφία. Σας κόρπια διαδήλωση ήταν αυτό το Μούση Τι ήταν αυτό Έχει λόγο καραντίνας, έχει να ξυριστεί. Τα βιώνει... Ξέρουμε όλοι το καραμαλή τα βιώνει πολύ βαριά ε, τα εντάξει, πράγματα. Το τον είδαμε ως πρωθυπουργό, τον βλέπουμε. Τα... Τα... τα σωματοποιεί όλα αυτά, τα παίρνει μέσα του. Ό,τι είναι στο τραπέζι. Λοιπόν, είναι με μεμούση. Έχει αφήσει μήκο. Παίρνει ρεμιστικά, πιστεύει. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει με αυτό. Τώρα ε, Είδε λίγο το βλέμμα που έχει μια κατάθλα. Το βλέμμα ήταν ίδιο και όταν ήταν. είχε ήτανε, και εκείνη. Αλλά τώρα τον λε λίγο παρατημένο, λίγο ε, παραδομένο. Ήταν κάτι που έγινε πρωθυπουργό. Το ίδιο βλέμμα ήταν. Δεν σου έκανε καταστολή. Είναι μεμούση. τον είδε και αυτό. Καταστολή μεμούση. Φωτογραφία ήταν. Τι θα χορεύει. Στα ζωντάνια κάτι. Κρέμον κάτι προγούλια, μια γουρουνότριχα από εδώ. Τι είναι αυτό, ε, έχουμε... Και μου έβαλε το Νέιβι, το, το μπλουζάκι, τάχα τη. Ό,τι βρήκε. Ότι τρώμε έχουμε... το γουρνόπουλο έχουμε... και στα άσπρα έχουμε το τέτοιο. Το λάδι και όλοι. στα μαύρα σκουπιζόμαστε, μην φαίνεται. Ποιο θα κάνει αυτά. Όταν φορά ναυτικό, τι κάνει. <laughs> Σκουππίζει <laughs> το ναυτικό. Το ναυτικό, το άσπρο. Μπλε. Δεν ελέγχει. Ποιο φορά ναυτικό. Να καλά, στα καλά τα λάθια. Θα ντυθώ ναύτη. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν <laughs> είχε ναύτη τα καλά καθούμενα. Μιλάς σήμερα σε ένα λαό, δεν ξέρω αν το ακούει. Μιλάει σε εγώ. ένα λαό. Όχι εσύ. <laughs> Μιλάει για τον ναύτη, κάτι μιλάτε με ένα, ναι, ένα Νομίζω στο επόμενο, αν δεν το ναι, ακούσαμε. Ναι, ναι. Του λέω για την πελαμάνα, τηλεφωνία, ναι, όλα αυτά. αυτά, αυτά. αυτά, αυτά. Ε, την ε, κολαρίνα. Ναι, σταματά. Θα τα ακούσουμε μετά όταν έρθει θα η ώρα. Κάνω spoiler. Μετά κάνει, Ναι, το έγινε το μετά. Στο τελευταίο επιστοφείο αυτό του κύκλου το έκανε πολύ ωραίο. Yeah, okay. Έχουν πάει πολύ μπροστά ή Σπανί, αυτό, σε αυτό ειδικά. Αν λοιπόν, τα γενικά, αλλά τη να πάτε σα, το βλέπω την Τουρκία. Ναι. Τι ανατάσχετε να δει και βγάλω φωτογραφία με τα παιδιά. Ναι, και έχει μένουμε σπίτι, λέει ναι, να τα κατοστήσει να πάσει. τούρτα γράφει μένουμε σπίτια. Τι σπίτι. έχει... μένουμε σπίτι, πότε Φιάξε... φύγαμε από το σπίτι. Αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει φύγει από το σπίτι. Έχει αποπαλιά αυτή την τούρτα Α ίδια, έχει φωτογραφία από την πάνω στο κάθε τουρτα. Ο Καραμαλί έχει εφαρμόσει το μένουμε σπίτι. Πρώτο. Και όταν ήταν πρωθυπουργό, πίσω τι ε, πνευματικός Εντάξει, σωματικός, ήταν ναι. στο Μαξίμου και διοικούσε μια χώρα ολόκληρη. Ο πρώτος που έβαλε τα μπουφάν του χαρδαλιά. Ναι. <laughs> Όπω θυμόμαστε. Με 27 Αυγούστου όμω. 27 Έξι Αυγούστου. αυγούστου που ο βάλει το και το πιο χοντρό του το χαρδαλιά. Το και Μάρτιο Χαρδαλιάς ε, ναι. Αλλά ο άλλος τον φόρησε 27. Αυγούστου. Καλά, ο χαρδαλιά το βάζει και στον καμπινέ. Αν θυμάστε, με καύσωνα τότε. Πιστεύει ότι ο χαρδαλιά από μέσα έχει δέρμα κανονικά, είναι άνθρωπο ή άμα το βγάλει είναι ρομπότ ή κάτι άλλο. Μια χαρά είναι ο Είσαι κακό, να δει να εξυπηρετεί το λαό και να σώζει το λαό αμέσω. Άγαλμα θα κάνουν στο χαρδαλιά. Και στο, στο χαρδαλιά. Όχι στο τζιόδρα. Και στο τζιόδρα σίγουρα. Στο χαρδαλιά τι άγαλμα θα βγάλουν με τέτοια. Το βίρο, δεν καταλαβαίνω. Θα φτιάξει τη μύτη κάθε μέρα μια τηλόρα. Δεν μπορεί να περιπηρεθούν λίγο. Τηλεοπτικέ προσωπικότητε χτίζουν τώρα. Έχουμε τραγούδι για να σε διακόψω από τον κατηφορό σου. Μα έχω τον Ζιώδρασα γερασμένο Μίστερ Μπιν. Λοιπόν. <laughs> τον Κυριάκουστο, τον νέο Μίστερ Bean. Και τον χαρδαλιά, και χαρδαλιά, τον Αγρίκο, τον Βοσκό, που είναι δεν μπορεί σ... να φτιαχτεί να βαφτεί σωστά. Συμπαθέστατη είναι. Δεν έχουν Δεν θα, θα του Δε κρίνουμε εξωτερικά. Από το έργο και από αυτό που. Από το έργο λέω. <laughs> ο Χαρδαλιά συμπαθέστατο. Μα έχει κλείσει λίγο μέσα η αλήθεια και το λέμε να υπάρχει. Το ύφο, παιδί υφάκι. Σαν να το τον έχει έξω και να σέρνεται και τον έχει μεγαλύτερο από όλου μας. Το λέμε να υφάκι, γιατί δεν μπορεί να λέει θα κλείσουν Μεγάλη Παρασκευή, δεν είναι αυτό και δεν ξέρουμε το Πάσχα τι θα γίνει, αλλά άμα είναι για το καλό, το ανεχόμαστε. Τα εξάρχεια κλείσανε. Αυτό με νοιάζει, με καθαρίσανε με την ευκαιρία. Πάνω που μπορεί να, να ανοίξουν... πάει ο Θάνο ο Πλεύρη ελεύθερα τώρα. Πάνω που λέγαμε να ανοίξουν τα εξάρχεια, ξανακλείσαν τα εξάρχεια. Για άλλου δεν κυβέρνηση με τίποτα. Έχουμε τραγούδι, αλλά είναι επανεκτέλεση. Νομίζω πάρα πολύ καλή, είναι ωραίο και το τραγούδι. Ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτά που Να έλεγες, 2-3 λεπτάκια. Ένομορφό θαρώ εκείνο το παλιό καιρό το καπιλιό μου. Για καϊνό και τσι κουντιλιά. μέσα στην καρδιά με το νηρό. με μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο βαρδείς με τον λαγούτο με το κλασί του στον όντα τον άμανε του κέντα το κόσμο τούτο Σταυρός πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια τα σιγοπίνει παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του βαλί το πόνο σβήνει Ωνειρόπα με παλιά. Να σέρια μίζο τόκια με τα φίλιά σου. Ωνειρόπα με παλιά. Να σέρια μίζο τόκια με τα φίλιά το σαλόμου βαρύ ήτανε ψεύτικος μπορεί ο έρωτάς σου χρόνο διαβάτες τα στενά άνοιδαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου Να δει μια ζωή και να αστείλουν. Τρέμο ζει, Στο ρητομένο καπίλιο, Ένα μονιρό παλιό έχει απομείνει. Στο ρητομένο. Θέλω να το πω ειλικρινά και έτσι το λέω. Με, την ημέρα. Μα κουβέντα, δεν θα κάνουμε και τέλεια. Łάνθρωποι είμαστε. Αλλά δεν μπορεί να του παθού μα Και ακούω τα, τα το και του. Δηλαδή, α στην πολιτική Θέλω οι πολίτε mm. να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Όλη την ημέρα δουλεύω, σκίζομαι, έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα πάρα στου ανθρώπων. Θέλω να το πω αυτό. Γιατί εγώ πραγματικά. Ε, εγώ αντέχω γενικώ, έχω και γερά νεύρα, αλλά και σκάφι, μη λε, ρε παιδάκι, τι ασχολεί με την πολιτική, αφού σαν τη χώρα που πέντε άκου. Ξανά το νου σα, Ρεμάλια. Πα... Μην τον Πα... χάσουμε, γιατί δεν ξέρω τι νόημα θα έχει ο Ξανθόπουλο. Ξανθόπουλο με σημεριάτικα. Αγγελικούλα, Αγγελικούλα. Ναι, έτσι έλεγε. Ναι, ναι, τι έλεγε. Παρακάτω. Ε, τίποτα. Ακουγεί η γελικούλα ή ήταν καμιά κουφή. Α, δεν ξέρω τι έκανε η γελικούλα. Ε, μήνυμα. Όχι δόντια γελικούλα. Α, έλεγε. Ναι. Ε, μήνυμα, μήνυμα από το site. Στέλνει η κυρία Φιλιό. Λοιπόν, λέει. Χαίρετε, θέλω να σα διαβιβάσω το θαυμασμό μου για τι γνώσει σα, τι οικιακέ εργασίε, ειδικά του Αποστόλη Ευχαριστούμε. Ναι, λέει, μόνο, όλη μέρα φοράει τα, την ποδιά και κάνει δουλειέ. Κυρία του σπιτιού μου. Κυρία, ναι, ναιν ε, βέβαια συνεχίζει η ακροάτρια, βέβαια έχετε κάνει ζημιά με τις γνώσεις σας αυτές στο μεγάλο μου γιο γιατί όποτε τον παίρνω τηλέφωνο στην Πάτρα και τον πετυχαίνω σε πορεία το πάτρα, ό, της δεν ναι. Ναι. αρχίζει να μου μιλάει σαν το θύμιο και τότε του λέω Α. μάθε πρώτα να σιδερώνει σε με λάστιχο και φούτερ με κουκούλα όπως ο αποστόλη, και μετά μίλα σαν το θύμιο Α. Α. Α. Ναστε καλά, Καλή ανάσταση και υγεία σε όλου, λέει εδώ, η φιλιό. Σε σένα, στο γιο, στην πάτρα, σε όλου. Και σε κοντός... όλου εσά, γιατί τελειώσαμε. Εκτός ε, πάτρας, ναι, ναι. Εδώ θα επιστρέψουμε την Τρίτη. Αύριο ζωντανά. Και, και αύριο. μετά από αύριο, την Τρίτη. Την τρίτη. Ε, ναι. θα Απλά ξανά. αύριο είναι εκπομπή. Αύριο είναι ειδική δι... εκπομπή. Ναι. Ειδικού σκοπού. Γι' αυτό όπως και σήμερα το κάναμε Πέμπτη, αύριο είναι σκοπού. Οπότε έχουμε ένα λαό τώρα. Το είπα αύριο με το λαό και γεια σα. Να πεις ένα χρόνια πολλά στον άνθρωπο που έχεις μετά του, το Φώτη. Φώτη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, δεν πειράζει κι ας είσαι και πολλά! Εγώ είμαι ο Να, καλά. να καλά. Δεν πειράζει, φίλε μου. Εγώ είμαι έτσι. Όταν σου λέει ότι πάει για νύχια και ότι ναι. θέλει 55 λεπτά για τα πόδια και άλλα τόσο για τα χέρια, ναι. είναι τόση ώρα που εγώ ευχαριστιέμαι. Τόσο χρειάζομαι. Εγώ την έτσι μου την έχω αποθηκεύσει τράπεζα, να ξέρει. Τι έχει Την έχω αποθηκεύσει τράπεζα, την έτσι μου. Α, τράπεζα. Την έτσι μου. Α, αυτή είναι τράπεζα. Ακού. Ακούσα. Όλα με Χτυπάει τράπεζα. Ε, βέβαια. Ωραίος. Εμένα με έχει βάλει 13 033. Αχι. <Για> <Ά>, γι' αυτό στέλνει μήνυμα κάθε λίγο και λιγάκι. Γι' <Ρι'> αυτό. Τα είχα για έξοδο. Για έξοδο πάει, αλλά εγώ για είσοδο. Τη θέλω πίσω μετά, μετακίνηση. Τη θέλω πίσω μετά, ναι. Τα το 6. Αυτό πατάμε το 6 που είναι για προσωπική άθληση. Κατάλαβε τι γίνεται. Να κάνουμε κούφια. Να κάνουμε κούφια. Μάλιστα. Να πάμε κουμπί. Είναι μέχρι δύο άτομα, ρε γάμο. Δεν γίνεται για δύο λέει. Δεν μπορεί να έρθει, λυπάμαι. Να σε καλά χρόνια πολλά. Γεια, καλά. Γεια, καλά. Να σου πω κάτι, αυτό ο αράπη. Αράπη, ο... ε, Α... ρατσιστικό με το καλημέρα. Περίμενε, ναι, ναι, ο Ακενοτούμπο, γιατί δεν ξέρω και το όνομά του, δεν είναι και γνωστό. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Μπερδεύεστε, κύρια. Όχι, δεν μπερδεύω. Ο, ο Ακενοτούμπο. Άλλο ναι, ναι. Ο Ακενοτούμπο. Που δεν έχει και ελληνικό DNA, όπω έχει ο Τσάρτα, ο Αλεξανδρή ή ο Διαμαντήλ. Άχνε ναι. ο Τσάρτα, τι μου θύμισε, ναι. πάντα που λέγαμε για ρατσιστόμουτρα, ε. Μπράβο, ναι, για πε μου, πόσα έδωσε, πόσε χιλιάδε ευρώ προσέφερε πάλι στον ελληνικό λαό μα τα χρωστάει, σε παρακαλώ επειδή είναι Έλληνα, κάνει καριέρα στο NBA. Επειδή ε, έχει είναι. ελληνικό DNA, αλλιώ τι θα κάνει. Τα αρχαία μου θα έκανε. Ναι, όποτε μα βολεύει είναι Έλληνε, τότε δεν μα βολεύει, δεν είναι. Έτσι πάει. Οι Ελληναράδε και οι αθλητέ, και σου λέω αυτά τα τρία συγχάματα και τα βάζω και από τρει διαφορετικέ ομάδε. Για δε δε αυτό Ο Τσάρτα, ο Διαμαντίδη και ο Αλεξανδρή, τι έχουν δώσει. Δηλαδή, ποια είναι η προσφορά του. Και μιλάει και ο Τσάρτα που το όνομά του είναι αρβανητοσλάβικο. Ο Διαμαντίδη, βάλτο, βάλτο αγόρι μου, το, βαλε, το βαλε. Να, έχει ο το το Ε, όχι, έχει προσφέρει η διαφήμιση Αλφα Alphabank να μας πάνε τα σπίτια Αυτό έχει προσφέρει ο Διαμαντίδης Ε, και okay, αυτό, Τι ε, και... να πει, δεν ήταν καλός μπασκετμπολίστας όμως Ο οποίος έκανε Alphabank Όχι, okay, όχι, okay, γιατί δεν είναι... είχε είναι... κοινωνική συνείδηση, άλλο αυτό Ότι καλό είναι ο μου, άμα ξέρει να χτυπάς μια μπάλα Να την σε ένα καλάθι, κάνε μόνο αυτό, άσε τα Αλλά για τους νοήμονες από τα δύο αποσπάσματα του Άδωνη Γεωργιάδη, το ένα είναι η λέξη σκασμός και το άλλο η Σερβιέτα. Η Σερβιέτα και μάλιστα την Ιστρινή να πάνε τη βάλει στο στόμα του Σπύρου, του Παπαδόπουλου, γιατί μας έχει πρήξει. Και το σκασμός θα το απαντήσω όπως το γάμο στα ελληνικά. Σκασμός, εσύ μπουμπούκακη της, αισθηκτήρ, την αγάπη μου. Ναι. Με ποιο ναι μιλάουν, τα αποστάκια. Ναι, ναι. Έλα, να σου πω είμαστε μια μελίδα ταξιδιδών, μας έχουν προσλάβει με μια σύμβαση λέει, προς ολοφόρο επαγγελματος και μας έχουν αποκτήσει από τα 800 ευρώ. Έχω ακούσει δυο φορές από την εκπομπίδας ότι έχετε ανακοινήσει το θέμα, δεν έχει τίποτα. Πες κάτι για μας. Μα το λέμε, Είτε, δεν το λέμε. Ας... Τι μου λε, δεν το βοηθάμε πώ μπορούμε. Το βοηθάμε. Το έχω ακούσει δύο φορέ. Σαράντα μέρε έχω να δουλέψω. Είμαι οδηγό. Παίρνει ο ιδιοκτήτη ο Ξαγασιακό. Παίρνει ο ιδιοκτήτη ο Ξαγασιακό. Παίρνει ο όλοι Και εγώ επειδή το προσλάβανε πριν 5 χρόνια με μια μαλακή σύμφωση την οποία ούτε γνώριζα. Τώρα βγήκε. Δεν δικαιούμε. Δεν είναι εξωφρικό. Δεν ξέρω να ψα καλά. Δεν άκουσε. Ρε μπαλούρδε, τι πράγμα τα είναι αυτά ρε. αντί να περασπιστείς τον Πρωθυπουργό αφήνεις τον άλλον να κείει μπροστά το λαμπό να τον κατηγορεί Πιστεύει έπρεπε να το επρασπιστώ ε. ε, δεν ε, έχει ε, ανάγκη ε, Έχει ε. στο πλάι του όλη την κοινωνία, σαν μια γροθιά που είναι έτοιμη να ανοίξει Σε Μούτζα Αφιέρωση για την Παρασκευή Δεν έχουμε κομπεί την Παρασκευή, τον πουλο